Que barulho do sanfone é esse? É o vuco vuco dos Garotos de Ouro Não, mas espera aí, eu conheço uma outra maneira de fazer vuco vuco Que é muito mais gostosa Você quer aprender? Então mostra pra mim Boa noite e boa O Eu sou o Antônio Giorgos E me dou para vocês para te apresentar um vídeo que no Tomo para Proion Απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό, σε άντρες και γυναίκες και στα δύο φύλλα δηλαδή, ανεξαρτήτως ηλικία ηλικίας και βιωτικό επίπεδο. Το προϊόν αυτό απευθύνεται στην προσωπική υγιεινή και είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Έχω δημιουργήσει ένα επίθεμα και το έχω κατοχυρώσει στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά με πατέντα ευρεσιτεχνία. Πολύ καλά κάνει ο συμπολίτης μας ε, και το έχει κατοχυρώσει. Είναι σπουδαίο προϊόν, θα ακούσουμε τώρα. Είναι από την εκπομπή Dragons Den ε, το άντρο, ξέρω εγώ, η σπηλιά του δράκου που προβάλλεται στον αντένα. Εκεί πάνε διάφοροι συμπολίτες μας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Πάντα... Ε, επειδή η κυβέρνηση έχει δώσει τις κατάλληλε οδηγίες και μιλάμε ότι είμαστε μια χώρα που έχει πάει πάρα πολύ μπροστά και η ανάπτυξη είναι Βζίων. ο κύριος εδώ υλοποιεί αυτό το Βζίουν φτιάχνοντας μια, καταθέτοντας μια πατέντα και ζητάει από τη συγκεκριμένη εκπομπή να προωθηθεί να μπουν και άλλα κονσόρτσιουμ μέσα ώστε να γίνει κάτι πολύ μεγάλο είναι πολύ πρακτική η ιδέα του θα την ακούσουμε τώρα πώ την ξεδιπλώνει το, το που στην ε, έδρα. Το δηλαδή, το τοποθετούμε εκεί για να μην λερωθούμε στη συνέχεια της ημέρας. Κιες ηλικίες τώρα λέμε. Δεν έχει ηλικία, επευθύνει σε όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Δηλαδή σαν είναι κάτι ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι ας πούμε. Δεν είναι Το περέβλημά του είναι ένα χαρτί που μπαίνει στις σερβιέτες και το μέσα είναι καθαρό βαμβάκι. Πάει ο άνθρωπος με την ιδέα του να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας που είμαστε ισχυρότεροι στο ευρύτερο περιβάλλον που γίνονται αυτά που γίνονται με αυτή την κυβέρνηση, αυτούς τους υπουργούς ε, αυτό το κλίμα το πενδυτικό με τα βραβεία που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γερμανία και άλλου όλοι μιλάνε για την Ελλάδα πάει να καταθέσει την ιδέα του και του λένε εκεί η υπεύθυνη τη εκπομπή είναι φελό. Δεν είναι φελώ. Έχει κάνει επίθεμα. Έχει φτιάξει ολόκληρη πατέντα. Έχει μεριμνήσει. Θα το ακούσουμε κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρου. Όλη την ιδέα είναι από τι καλύτερε ιδέε που έχουν κατατεθεί και θα προσπαθήσουμε να τη συνδυάσουμε κιόλα γιατί εμεί εδώ είμαστε και εκπομπή προτάσεων. Δεν είμαστε μόνο εκπομπή καταγγελία και εύκολη κριτική. Τα, τα ζυμώνουμε στο μυαλό μα. Ειδικά όταν υπάρχουν τέτοιε ιδέε. Ο κύριο ο συγκεκριμένο με την ιδέα του, βοηθάει λίγο στην υγεία, την ατομική υγεία και υγιεινή των συμπολιτών μας. Αυτό ακριβώς δηλαδή που κάνει και ο Υπουργός. Σήμερα η Ελλάδα έχει το καλύτερο σύστημα προληπτικών εκστάσεων σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Για ποιο λόγο δεν είμαστε οι μόνοι που δίνουμε σε όλους του ασφαλισμένους μα ανεμπόδιστη προς, προ, ε, πρόσβαση και πάνθυνη σε ιδιωτικά διαγνωστικά ωραί. κέντρα. Ωραί. Αν δεν να κάνεις κολονοσκόπηση με ελάχιστη συμμετοχή την κάνεις σε ιδιωτικό κέντρο και το τα από την ίδια μέρα. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ τι το κάνεις. Το βάζετε στο μπουμπό σα. <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Σήμερα η Ελλάδα έχει το καλύτερο σύστημα προληπτικών εκστάσεων σε όλε τι χώρε Ευρώπη. Mm. Το βάζετε στο μπουφό mm. mm. τα κάνουν αυτά στι άλλε χώρε τη Ευρώπη, δεν νομίζω. Έτυχε τα ηχητικά τη μέρα ή ο Θεό τη Ελληνοφρέα, όπω λέμε εμεί, να έχουν κολονοσκόπηση από τον Άδων Γεωργιάδη και το ωφελό από τον συμπολίτη μα. Οπότε παντρεύονται αυτά. Εύκολη δουλειά, δεν κάναμε και τίποτα. Απλά τα βάλαμε, κάποιο άλλο δούλεψε, ο Θεό. Τέτοιο Θεό υπάρχει, να ξέρετε, για τον άλλον δεν είμαι σίγουρο. Μάλλον είμαι σίγουρο για τον άλλον, αλλά τέτοιο είναι ο, ό,τι πιο σίγουρο ότι υπάρχει και τα μαγείρεψε με τον δικό του τρόπο και τα έφερε έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά, στην κολοσκόπηση και στα υπόλοιπα, ακούμε τον Υπουργό Υγεία να λέει ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα πρόληψη σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη. Βάλαμε κάτω Σουηδίε, Φιλανδίε, Δανίε, Γαλλίε, Γερμανία. Είμαστε πρώτοι απ' όλου εκεί το ξεπεράσαμε και άρα πιο πρώτη δεν έχει που να πάει κανείς. στο σύστημα πρόληψης το λέει ο Υπουργός και έχουμε και τις παρατηρήσεις του κυρίου εκεί που πήγε στην εκπομπή και έχει καταθέσει την πολύ ωραία, πολύ χρήσιμη πατέντα με το Φελό εκτός από το Φελό, ποιος πάει σε αυτό το προηγμένο σύστημα πρόληψης πια θα φοράει κάποια βραχιολάκια είναι χρωματιστά τα βραχιολάκια όχι ντρομπου ντρομ που έλεγε και το τραγούδι Που πάμε σε κάτι πάρτι, σε κάτι ξενοδοχείο και φορά βραχιολάκια. Έτσι, θα φορά βραχιολάκια και στα εξωτερικά ιατρεία όταν πηγαίνει. Και είναι τέσσερα, νομίζω, χρώματα. Και υπάρχουν προτεραιότητες σε αυτά τα χρώματα. Ανάλογα με το χρώμα λοιπόν που έχει, σου λέει πόσο περιμένει. Το με δενε, δενε, με με το με Ανάλογα με το χρώμα λοιπόν που έχει, σου λέει πόσο περιμένει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αν έχει μπλε και σου λέει θα περιμένει 8 ώρε, δεν σημαίνει ότι είναι μεγάλη η αναμονή αυτή. Για ποιο λόγο? Διότι πρέπει να προηγηθεί αυτό που έχει πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Γιατί αυτό έχει πιο επίγον περιστατικό. Τι είναι 8 ώρε. Τα έχει το μπλε, θα σε κοιτάνε όλοι. Αυτό που έχει το μπλε. Θα πρέπει να έχει λεφτά να φάει μέσα στο νοσοκομείο, να πιει καφέδε, να έχει σίγουρα άνθρωπο δίπλα του. Είναι 8 ώρε όποιο έχει το μπλε. Πάει το αντίθετο από το μπλε τιμολόγιο του, του, του, του ρεύματο. Τα έχουν ρυθμίσει γενικώ. Θα προηγηθεί το πράσινο. Και γιατί δεν βάφεις το πράσινο να το κάνει το μπλε πράσινο και να περάσει Έλληνα. Να περάσει μπροστά, να έχει όλα τα βραχιολάκια, να δει από τι τα φτιάχνουν, να πάνε να πάρει κι εσύ και ανάλογα να φορά για να κάνει τη δουλειά σου. Έτσι λοιπόν, όταν έχει τον μπλε, δεν είναι πολλέ οι ώρε. Κρατάμε αυτή την αισιοδοξία και τη διαβεβαίωση του Υπουργό ότι δεν είναι πολύ ώρα. 8 ώρε, γιατί πρέπει να προηγηθεί όλες με το πράσινο, το κόκκινο και το πορτοκαλί. Νομίζω αυτά είναι σαν τον κίνδυνο τη φωτιά που είναι κορδόν πορτοκαλί, κίνδυνο, κόκκινο. Όλα δεν ότι υπάρχει αντίληψη ενιαία από την κυβέρνηση, αποτελεσματική όπω όλοι ακούμε και καταλαβαίνουμε. Να φέρω ένα παράδειγμα Αν έχεις μπλε και σου λέει θα περιμένει 8 ώρες Δεν σημαίνει ότι είναι μεγάλη η αυτή Για ποιο λόγο Διότι πρέπει να προηγηθεί αυτός που έχει πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο Γιατί αυτός έχει πιο επίγον περστατικό Ένα και δύο μετρά τα κύματα Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι Έγια, μόλα, έγια θα με φέρει κοντά σου καρδούλα μου Ποιο! Ποιος αυτός Ένα μηδέν Και στην αγκαλιά σου μέσα Ένα δύο, πέντε Και δύο σου στέλνω μηνύματα Ναι και το σταυρό να τους Αν δεν με πάρεις κοντά σου καρδούλα μου Το βάζετε στο πουμπό σας Βραχιολάκια Αν έχει μπλε και σου λέει θα περιμένει 8 ώρε, δεν σημαίνει ότι είναι μεγάλη η αναμονή αυτή. Για ποιο λόγο, Γιατί Διότι πρέπει να προηγηθεί αυτό που έχει πράσινο, πορτοκάλι και κόκκινο. Βραχιολάκια έχουν και φυλακισμένοι όταν βγαίνουν. Βραχιολάκια έχουμε και στα νοσοκομεία πια, στο καλύτερο σύστημα τη Ευρώπη, προληπτικό, πρόληψη. Βραχιολάκια, τα χρώματα παραπέμπουν κι αλλού, έρχονται όλα αυτά γλυκά και δένουν, εξυγχρονιζόμαστε να κρατήσουμε αυτό. Οπότε, αν βλέπετε ανθρώπου με πολύχρωμα βραχιολάκια στα νοσοκομεία, να ξέρετε ότι είναι πια το καλύτερο σύστημα τη Ευρώπη και θα προηγείτε το πράσινο. Το πράσινο προηγείται, πασοκάρα. Μετά, νομίζω, είναι το ή το κόκκινο είπε πράσινο. Αν κατάλαβα καλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα μάθουμε όλα αυτά και να έχετε πολλά βραχιολάκια και μπογιέ για να εξυπηρετηθείτε, γιατί βλέπω αυτού με τα μπλε να κάθονται εκεί μέρε. Στα εξωτερικά, όχι στην νοσηλεία πάνω, στα καλύτερα νοσοκομεία του, του πλανήτη, αλλά στα εξωτερικά. <Σάς> Όλα αυτά, εδώ τώρα μας έδωσε ένα παράδειγμα ο Υπουργός, μας έφτιαξε μια εικόνα, μιας άψογης λειτουργία. θα βγαίνουν οι νοσοκόμε, οι νοσοκόμοι, οι γιατροί, θα κοιτάνε τον το μπλε βραχιολάκι, προηγείται ο ασθενή με το, το, το πορτοκαλί βραχιολάκι, παρακαλείται όπως και τα λοιπά. Ε, ε, μετά ε, θα ε, ανεβαίνει πάνω, θα πηγαίνει πάνω στου ορόφους, στα ψηλά δηλαδή, εκεί ακριβώ που έχει πάει και η Ελλάδα. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο άρθρο. Εγώ είμαι εδώ για να μιλάω για την εξωτερική πολιτική τη χώρα με δεδομένα. Και έχω την ευθύνη αυτή και έχω την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση που ψήλωσε ουσιαστικά την Ελλάδα τόσο καμία άλλη τι τελευταίε δεκαετίε. Χέσαι και χδάτι, Και έχω την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση που ψήλωσε ουσιαστικά την Ελλάδα τόσο καμία άλλη τι τελευταίε δεκαετίε. Sit high and watch, <Και και <δύο> με <τράωτα> Βραχιολάκια! Ποιο, ποιο, αυτός και ο Και στην ναγκαλιά σου μέσα, ένα και δύο, σα φέρνω μήνυματα. Ναι, και το σταυρό μου Σα το κομίδε, παιδιά, Δεν μου κάνω το Το βάζετε στο μπουμπό σας. Βραχιολάκια. Σήμερα η Ελλάδα έχει το καλύτερο σύσμα προληπτικών εκστάσεων σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Φέλε. κόλλαγε, κόλλαγε, εδώ είναι ο Πρέκας κολλάει νομίζω γιατί έχει ψηλώσει η Ελλάδα δεν έχει πάει πολύ ψηλά η κυβέρνηση ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης ε, του ζητήθηκε στο Press Room να σχολιάσει το άρθρο Σαμαρά Προχτέ τα νέα του Σαββατοκυριακού, το οποίο άρθρο αμφισβητούσε με κάποιο τρόπο, καθαρά άμεσα, την θέση της Ελλάδας, την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης σε θέματα εξωτερικών, εξωτερικών, τη διεθνή θέση της χώρας. Είχε εξέφραζε κάποιους φόβους και γι' αυτά ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έδωσε αυτή την απάντηση ότι έχουμε ψηλώσει, ότι υπηρετεί μια κυβέρνηση που έχει ψηλώσει την Ελλάδα πάρα πολύ. Υψηλά για το θέμα αυτό και για το Σαμαρά. Και αν σκέφτεται το Σαμαρά να επανακάμψει, μακάρι. Ε, γιατί λείπει. Έτσι και όλοι επανακάπτουν σε αυτόν τον τόπο. Μέχρι να πεθάνουν, σαν του Μητροπολίτε. Αν δεν πεθάνουν, δεν φεύγουν από την πολιτική ζωή. Οπότε, γιατί να μην γυρίσει και ο Σαμαρά άνετα. Ωραία θα ήταν. Βέβαια, αυτό δεν πολύ αρέσει στην τώρα Μπακογιάννη. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα σχολιάσω τον κύριο Σαμαρά. Θα πω μόνο το δίσεξα Μαρτίν οικανδρό σοφού και η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται και όταν επαναλαμβάνεται επαναλαμβάνεται σαν φάρσα οπότε μέχρι εκεί γιατί το θα μας το, δι... το εξηγήσετε το το λίγο δισεξα... παραπάνω με γρίφους μιλάτε ναι. σήμερα ε όχι και με γρίφους το δίσεξα Μαρδίνου Κανδροσοφού γρίφος είναι δηλαδή έχει άλλου στόχου ο κύριο Σαμαράς καλή δεν πες φανές. γι' αυτό λέω τοποθετήθηκα Λέω δεύτερη φορά δεν επαναλαμβάνεται η ιστορία, παιδιά. Επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. <συμπάνε> το έκανε μία φορά ο κύριο Σαμαρά. Δεύτερη φορά δεν μπορεί να το ξανακάνει κατά τη γνώμη Άρα να ρίξει το τον, τον μισοτάκι, Έριξε μία φορά μισοτάκι και, και τώρα θέλει να Αν να... δεύτερη φορά μισοτάκι, φαίνεται από το άρθρο. Δεν θα λειτουργήσει. <συμπάνε> ότι η δική μου κυβέρνηση ανέτρεψαν τα οικονομικά συμφέροντα με όργανο του Αντώνη Σαμαρά. Για τελείω ξεκαθαρισμένο τώρα ιστορικά, που <laughs> το ερευνώ και εκ των υστέρων, και δεν είναι μόνο ο Κόκαλη. Εν πάση περιπτώσει, τα οικονομικά συμφέροντα ανέτρεψαν μια κυβέρνηση. Έχουν περάσει σχεδόν 12 χρόνια από τότε. Τα αισθήματά σα για τον Σαμαρά, ο οποίο. Κυρία α... εγώ δεν έχω αισθήματα με τον Σαμαρά. Εγώ απλώ δεν δέχομαι τον Σαμαρά. Δεν μπορώ να τον δεχθώ. Έναν άνθρωπο ο πουλάει το κόμμα του για να υπηρετήσει οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να τον δεχθώ εγώ ποτέ. Εγώ δεν έχω ποτέ στη ζωή μου αρνηθεί να δώσω το χέρι μου σε κανέναν πολιτικό πριν Σαμαρά. Έτσι να φρεσκάρουμε και λίγο τις ιστορικές μας γνώσεις, μνήμες. Εδώ ο μπαμπάς Μητσοτάκη με το Σαμαρά τότε τον είχε συγχωρέσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, <laughs> από αυτά που λέει και η Ντόρα Μπακογιάννη με τη δεύτερη φορά τι έλεγε πριν ο Άδωνης ότι έχουμε το καλύτερο σύστημα πρόληψης στην Ευρώπη τώρα στην ΕΡΤ απέναντί μου έχει έναν γιατρό από την ΙΟ και το σουπεράκι ο τίτλος από κάτω λέει παρετείται μετά από χρόνια ο μοναδικός παιδίατρος του νησιού στην ΙΟ να ξέρετε ότι έχει πάρα πολλά παιδιά νομίζω 3000 πληθυσμό κανονική και έχει πάρα πολλά παιδιά και σχολεία Και παρετεί το μοναδικός, γιατί η αιτιολογία είναι ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει καθημερινά όλα αυτά που συνέβαιναν, αν ήταν και μοναδικός, λογικό. Οπότε, σύν τους τουρίστες που κατεβαίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς παιδίατρο ένα νησί, γιατί είμαστε και έχουμε το καλύτερο σύστημα πρόληψη σε όλη την Ευρώπη, όπω είπε ο Άδωνη, επειδή ακριβώ σώσανε τη χώρα. Όταν ψήφισα το PSI... Το Φεβρουάριο του 12, 1,5 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα και εγώ ήταν η Αθήνα, μα λέγανε προδότε μας μα πετάγανε πέτρα στα αυτοκίνητα. Μπήκαμε βουλευτέ από τη Βουλή των Εθνικό Κύπρων κρυφά από την αστυνομία και ο ελληνικό λαό ζητούσε να στηθούν κρεμάλες. Αυτοί που ψηφίσαμε εκείνη τη βραδιά το PSI, έχουμε κρατήσει στην Ελλάδα όρθια. Μπράβο! Αν δεν είχε ψηφιστεί εκείνη μέρα το PSI, σήμερα η Ελλάδα καταστραμμένη χώρα. Αν δεν είχε ψηφιστεί εκείνη με το PSI, σήμερα τα καταστραμμένη χώρα. Και καλά ο άδονη έμπαινε κρυφά πίσω από το κήπο, από τα δέντρα έμπαινε και την με τι γόβε πίσω από τα δέντρα από τα χώματα. Για να ψηφίσει κρυφά. Το μνημόνιο. του φυγαδεύανε τότε. Στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, το τρίτο, νομίζω ήταν καλοκαίρι. Πήγαν κανονικά όλοι και με τον νόμο γιατί ήταν τη αριστερά. Αλλά τα προηγούμενα υπήρχε μια πίεση, ειδικά στο πρώτο κόσμο ήταν να απέξουν, να φώνα, διαμαρτυρόταν, αλλά αντέξανε. ήταν αυτοί και τα κατάφεραν και του, γιατί έχουμε μια Ελλάδα χωρί αλλά με το καλύτερο σύστημα πρόληψης σε όλο τον κόσμο και με βραχιολάκια. Και όπως θα ακούσετε σε λίγο με τον καλύτερο νοσοκομείο ever, τον Ευαγγελισμό, γιατί τον ανακαινίζουν. Αλλά όμως τι δείχνει όλο αυτό, δείχνει ότι κάποιοι ήταν ήρωες, στάθηκαν ρωμαλέα απέναντι στο λαϊκισμό, ψήφισαν αυτά που ψήφισαν, μας χαντάκωσαν έτσι όπως μας χαντάκωσαν και ακόμη να συνέλθουμε, όμως σώθηκε η χώρα. Μαρά στη ζωή, όταν αποφασίζει Μάλιστα. να αποκτήσει δημόσιο αξίωμα, πρέπει να έχει και το μέταλλο να στέκεσαι όρθιο τη δύσκολη οδό. Δεν μα απαντήσετε όμω, Σύμπαντα, Τζέκα. Η Ελλάδα πριν εγώ. από λίγε εβδομάδε είχε καταληφθεί από μια ομαδική παράνοια. Αντί να ασχολούμαστε με το γιατί έγινε αυτή η φοβερή τραγωδία, ασχολούμαστε με το λαθρεμπόριο, με το ξυλόλιο, με το αν ήταν εθελοντή κάποιο που το αφήνει με τσοτάκι, με το ποιο είναι που συγκαλύπτε. Και διάφορα τα θυμάστε καθ' όλα αυτά. Oh, hey, αυτά τρέλαιναν τον κόσμο, αυτά τρέλαιναν τον κόσμο και λάγα παρολίγωνα καταστραφή από αυτό Χαίρομαι και είμαι περήφανος για τον εαυτό μου και αν έπαθα ζημιά προσωπική χαίρομαι ακόμα περισσότερο Αυτή η ζημιά είναι παράσημο. Μπράβο! <στοί> για την πολιτική μου διαδρομή Γιατί για άλλη μια φορά και το λέω για τον εαυτό μου δεν ακολούθησα το ρεύμα Το οποίο ήθελε εκείνη την ώρα να καταστρέψουν την Ελλάδα και ναι μου κόστησε Μπράβο <στοί> Αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να παθαίνω ζημιά εγώ και να σώζω η Ελλάδα παρά το ανάποδο. Você nunca só Καλύτερα να παθαίνω ζημιά εγώ και να σώζω η Ελλάδα παρά το ανάποδο. Πολύ σωστά τα λέει. Να έχει πάθει ζημιά, καλά έχει πάθει βλάβη, όπω έχει πει ο ίδιο από μια απεργία κάποτε. Τη βλάβη την βλέπουμε, την παρακολουθούμε. Τώρα ακούμε και για ζημιά που έπαθε ο ίδιο, είναι ζημιωμένο. Αλλά όμω έχει σωθεί η χώρα. Και έχει κερδίσει η χώρα. Το προτιμάμε αυτό από το να ήταν κερδισμένο ο Άδων και κατεστραμμένη η χώρα. Δεν το συζητάμε. Πολύ καλά έκανε να θυσιαστούν και 5-6 άνθρωποι ήρωε. Για να περνάμε όλοι εμεί καλύτερα. Αυτή η θυσία και το ότι σώθηκε η χώρα έχει και έμπρακτα αποτελέσματα. Ε, αν πάτε στον Ευαγγελισμό, θα τρίβετε τα μάτια σα. Χθε, παμένος χάρη, ήμουνα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Γιατί κάναμε τα εγγένεια του 8 ορόφου του κτηρίου πατέρα. Είσαι, είσαι, Έγινε, επέρομαι να πω, το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα γίνεται ο Ευαγγελισμό. Το κτήριο πατέρα, που είναι το κεντρικό κτήριο του Ευαγγελισμού, αλλά και έντε το κτήριο από πάνω, πάνω προ τα κάτω. Ωραία. Γίνεται το, το κάτι άλλο. Επέρομαι να πω. Το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα γίνεται το Ευαγγελισμός Πότε θα φτάσει κάτω η ανακαίνιση γιατί ξεκίνησε από τον Οκδόροφο Οπότε τον ακούσατε, επέρετε, θα το πει, το είπε ε, Ότι είναι το ομορφότερο νοσοκομείο της Ελλάδας Εμείς απλά θα πούμε ότι είναι το Ευαγγελισμός Resort Ευαγγελισμός Resort, το πρώτο πεντάστερο νοσοκομείο της χώρας Ένας μαγευτικός χώρος που σε κάνει να θες να αρωστήσεις. Κάντε εισαγωγή στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο μας Και εκμεταλλευτείτε τις πρωτοποριακές υποδομές μας Comfort δωμάτια νοσηλείας King Size κρεβάτια εντατικής Ειδική πτέρυγα Alpha Paradise παθολογική Δωμάτια με θέα στο λυκαβιτό και το δρομέα. <Το> Ευαγγελισμό Resort Ασθενήστε άφοβα και ελάτε να χρησιμοποιήσετε τις πιο exclusive παροχές μας State of the art αξονική τομογράφη, εξωτικά κοκτέιλ φαρμάκων, γαστρονομικές απολαύσεις, ουροσυλέκτες επώνυμων οίκων, κολονοσκόπηση με και χωρίς μέθη. Θα θπονάει μέθη θας; νοθοκομείο ευαγγελισμό. διατίθεται ο πιο σύγχρονος εκθοπληθμός. <Το> ευαγγελισμός Resort, η θεραπεία όπως ποτέ πριν, Νιώστε σαν τη Θεά Αφροδίτη, καθώ σα αφαιρούμε τη σκολικόιδίτη. Ευαγγελισμό Resort. Live your myth in Greek health system. Μια προσφορά του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Είναι και Ισπανίδα η εκφωνήτρια. Mm. Με το που άκουσε το μέθη, ξύπνησε το ισπανικό μέθατις μέθα της και άρχισε να μιλάει και. Ισπανικά έτσι λοιπόν, να τα έργα, η ανάπτυξη, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη. Μα ζηλεύουν όλοι, του έχουμε ξεπεράσει. Το βζίουν πια είναι και στην υγεία, δεν είναι μόνο στην ανάπτυξη και στην οικονομία, είναι και στην υγεία. Το ομορφότερο και επέρεται να πει ότι είναι το μορφότερο νοσοκομείο τη χώρα, εγώ νομίζω και τη Ευρώπη. Μην μπούμε και του πλανήτη τώρα και θα βάλουμε όλα δίπλα-δίπλα. Βλέπει τον Ευαγγελισμό και λε: Αυτό είναι, θέλω να μπω, θέλω να περνά απ' έξω. Και λε, εγώ θα μπω οπωσδήποτε εδώ, γιατί αξίζει η νοσηλεία. Είναι μια εμπειρία. Δεν είναι νοσηλεία. Είναι εμπειρία ζωή. Είναι στιγμή ζωή. Ανεξαρτήτω πώ θα βγει από εκεί μέσα και αν. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Σημασία έχει ο δρόμο προ τον προορισμό, όποιο κι αν είναι ο προορισμό. Να συνεχίσουμε με την οικονομική ανάπτυξη, γιατί στην υγεία τα πάμε τέλεια. Η οικονομική ανάπτυξη είναι αυτό ο συμπολίτη μα που πήγε στην εκπομπή να καταθέσει την πρότασή του. Μα είπατε όλα αυτά. Δεν είπατε τι ζητάτε. Να δώσω το 50% τη πατέντα τη πατέντα ή τη εταιρεία. Δεν υπάρχει εταιρεία. Ναι, και τι θα δώσει ο άλλο. 900.000 ευρώ. Πόσο 900.000 ευρώ. Με ένα τόνο βαμπάκι κάναμε 2,5 εκατομμύρια επιθέματα. Η κατασκευή του είναι. Ο τόνο του βαμπάκι έχει 1,643 δολάρια. Έχετε ε, κάνει λάθος παιδε... στα μαθηματικά. Ναι, μου. Δεν είναι 11 cents το ένα, είπατε. Είναι 0,06 cents. Έχετε κάνει λάθο. Και σα είπα λιγότερα. παραπάνω, εγώ δεν σα είπα λιγότερα στο. Ε, λιγότερα πράγματα. Όχι, παραπάνω στο τέλο. Και αυτοί οι κριτέ τώρα δηλίζουν τον κόνο. Πέρα έχουμε την πατεντάρα του αιώνα. Ο άνθρωπος ψάχνει κάποιον να μπει με 900 χιλιάρικα Εμένα μου λείπουν 100, έχω τα 800 Αν είχα τα 900 θα έμπαινα στους φελούς στο, Στα επιθέματα Στην, Είναι πενδύσσάρα Το καταλαβαίνει ο καθένας Πόσο μάλλον που εμπλουτίζονται οι φελοί Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ Τι το κάνεις Το βάζετε στο μπουμπό σα. Αυτό που επιθετούμε στον Προκτό Μένει 24 ώρες 24 ώρες το 24 ωρο Και μένει εκεί Μην με ρωτάτε πως <Το>, το έχω κάνει δοκιμές σε πάνω από 100 άτομα Και μετά μπήκα σε κάτι άλλο Έβαλα αλόι, έβαλα τσάι, έβαλα σπαθόλαδο Με το σπαθόλαδο θεραπεύτηκαν και οι μωραϊδες Οι θεραπεύτηκαν Τώρα αυτά τα βάζει... Πώ, δεν έχει διευκρινίσει, δηλαδή είναι έξτρα από τους φελούς, από τα επιθέματα ή με τα επιθέματα. Έχει πολλά, όπως ήταν το τελοπών, το βυζαντινών, το, το, το, κατηγορία, φαρμα, σειρά φαρμάκων, το εντερικών, το κυκλοφοριακών, δεν ξέρω, το αυτοκρατορικών που είχε και ο νομίζω. Οπότε είναι έτσι είναι τα επιθέματα συν τα λάδια. Πρέπει να διευκρινιστεί όλο αυτό. Πάντως γίνονται πράγματα, είναι ωραίε οι απορίες εκεί των κριτών, των παραγόντων της εκπομπής που ενισχύει την επιχειρηματικότητα σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης της χώρας, γιατί δεν μπορούμε να δούμε αποκομμένη αυτή την εκπομπή. Πρέπει να τη δούμε, του, α, του Αντένα εννοώ, πρέπει να τη δούμε ενταγμένη σε ένα περιβάλλον που η Ελλάδα είναι στην ακμή της, έχει τα καλύτερα νοσοκομεία, τα καλύτερα συστήματα... Πρόληψη σε όλη την Ευρώπη Γενικώ μας βραβεύουν Οπότε μέσα εκεί θα δούμε και αυτή την επενδυτική πρόταση Ποιο είναι διατεθειμένος να το βάλει αυτό εκεί που λέτε Πρέπει να έχω ένα πράγμα μέσα στο όλη μέρα και μέσα Από τη στιγμή όμω που θα γίνει και θα βγει Έλα μετά να μου κάνει συνέντευξη Ε Είναι Εμείς αυτή την πολιτική πιστεύουμε και αυτή την πολιτική θα υλοποιήσουμε. Το πετύχουμε με συγκεκριμένες θεσμικές δράσεις και στόχου. Ποιο είναι διατεθειμένος να το βάλει αυτό εκεί που λέτε. Η Ελλάδα αλλάζει. Ποιο είναι διατεθειμένος να το βάλει αυτό εκεί που λέτε. Η Ελλάδα αλλάζει. Μερικέ φορέ όχι όσο γρήγορα θέλουμε, αλλά αλλάζει. Αλλά αλλάζει. Αλλά αλλάζει. você είναι é να το βάλει αυτό εκεί που λέτε Εγώ πρώτο. Προχωράμε χωρί provo ενωμένοι με σημαία την Ελλάδα του 2030. Φρέπει να έχω ένα πράγμα μέσα στο όλη μέρα. Δεν το μέσα. Αυτό σύμφωνα με τον ε, κύριο που έχει την πατέντα το φοράς 24 ώρες. Το 24 ωρο Πρακτικό, πολύ πρακτικό, χρήσιμο, ωραία πατέντα, μπράβο του συγχαρητήρια, τον ζηλεύουμε. 2, 11, 10, 80, 8, 80, αν θέλετε να μπείτε συνέτερη γιατί ψάχνει 900.000 ευρώ, αν μαζευτούμε πολύ μπορούμε να μπούμε ή αν θέλετε να αγοράσετε όλη την πατέντα, οπότε δεν ξέρω, εσεί ξέρετε, σκεφτείτε το όριμοι είστε, έχετε εγκρίνει άλλα κι άλλα, έχετε επιλέξει άλλα και άλλα, οπότε εδώ τώρα νομίζω είναι και πιο εύκολο και πιο χρηστικό το συγκεκριμένο. Ε, ο Δημήτρη Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο το είπαμε, είναι μέσα και ε, κρατάει σημειώσεις <laughs> για την συγκεκριμένη πατέντα. <laughs> Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα αποστολή τι κανείς. Έλα, καλά, εσύ. Να σου πω ακόμα τώρα την εκπομπή με το θύμιο και τι θυμήθηκατε εσύ. Δεν ξέρω. Όταν ανατράπηκε η Σοβιετική Ένωση, θυμάσαι κάτι εγχώριου και διεθνεί δεξιοκεντροαριστερούλιδε που λέγανε ότι τώρα που έπεσε το σιδηρούν παραπέτασμα θα έχουμε ευημερία, δημοκρατία και ειρήνη. Και από τότε μόνο ευημερία. Και έτσι, έχουμε και έτσι, έχουμε απλόχερη. Απ' την άλλη, η δημοκρατία, ο ναζισμό σηκώνει κεφάλι. Και η ειρήνη, όλο ο κόσμο είναι μια πολεμική γειτονιά του. ειρήνη, καλύτε, καλύτε, καλύτε. οι Παίνεις η τώρα. Γ***αμώ τη δεξιά και τον καπιταλισμό τους μαζί. Έσ' το διάλωση χάματα. Όλοι μαζί γ***αμώ τα κέρατά τους. Επίσης. Γεια σου ρε Αποστολή, Γαλώ, Επίσης. Να είσαι καλά και σήμερα μας έκανε ο Θήμιος το στομάχι. Το μυαλό, τη σκέψη. Χαλιά. Αλλά τι να κάνουμε. Αλλά αυτό. Είναι. είναι σύστημα αυτό, Αποστολή. Mm. Το ξέρει πολύ καλά και εσύ και ο Δήμιο. Είναι μια κοινωνία συστήματο που διαλύει του λαού. Να είσαι καλά, Αποστολή, τίποτα. Αυτό ήθελα να σου πω. Εντάξει, πάντω μια διευκρίνηση. Όχι όλου του λαού. αυτούς αυτού που τολμούν να ονειρεύονται ελευθερίε. αυτούς του λαού. Mm. Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αποστολή, εγώ είμαι απόστρατο, έχω ξαναμιλήσει και δυστυχώ δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αγωνιζόμαστε να πεθάνουμε, αλλά είναι ένα σύστημα απάνθρωπο, η Αποστολή. Απάνθρωπο, δυστυχώς. Ε. Πότε θα έρθισε αθήνα? Αθήνα είμαι. Όχι ρε, να καταλάβεις τι σου λέω. Πότε θα παραστάσει. παραστάσεις. Ε, έκανα όλο το χειμώνα, έκανα κι άλλο. Ναι, εντάξει, το χειμώνα το είδαμε. Τώρα το, το καλοκαίρι, μπανάκια. <σταλείλιο> Κέλαρε, πού είστε σήμερα να σε βρίσκουμε, Εδώ που να είμαι, Μα στην ψυχή να πούμε βάζετε εκεί πέρα τα μωρά από τη Γάζα. Γαμισθήκαμε τελείω μεσημεριάτικα. Τα ξέρουμε που τα ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε και τον άλλο το Μαλάκα που λέει για την Eurovision, το Βελίο. Ποιον? Ποιον τον Άδον είναι, δεν πήγε και έλεγε. Α, τον Άδον, έχει μια καούρα να πει υπέρ του Ισραήλ. Τι να κάνει, Θέλω να σα πω ένα κράτο που θαυμάζω, ναι, Είναι το κράτο του Ισραήλ. Όμω με αυτά και με αυτά πήραμε το δοδοκάρι, να τα λέμε όλα. Αν ναι, δεν είχαμε αυτού του υποτακτικού γλυψηματίε, που θα ήταν το Σε Ελλάδα πάσα να έχει τη θέση. Πάνω να μείνετε μεταξύ μπροστά και να μην είδαστημένο τόσοι που είναι Εβραίοι γύρω γύρω με τόσα ποτάκια και τόσα λεφτά που έχουν μπορεί και να το πήραν να αρχίσει μα αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουν κατατήσει φυολογικού ανθρώπου και μη φυσιολογικού, αλλά και φυσιολογικού, να του μισθούν σε τέτοιο βαθμό αυτό το λαό πλέον με αυτά τα κλίματα που έχει κάνει. Τι να σκο. Δηλαδή, σε βαθμό που να λένε ότι πριν 80 χρόνια έμεινε μισή δουλειά. Αυτό έχουν καταφέρει. Αυτό μάλλον δεν είναι καλό για αυτού. Kalispera. Kalispera. anel. Καλημέρα! Ανέλπιστο! Ναι, δεν ήταν ελπιστικό, ήταν ανέλπιστο. Oh, Χιούμορ, ah, εντάξει. Humor, λέω και κανα κακό για να αναδείξω τα καλά. Πώ πώς θα τα από τη Βυριακή βράδυ στη Ζάκη, το Δευτέρα μεσημέρι να σα Είμαι μάχημο. Είσαι μάχημος. Αλήθως. Και εκτός ότι είμαι μάχημο, τέλο πάντων έχουμε και κάποια ιδιωτικά αεροπλάνα δικά μα, έτσι. Α, ήμουν, Τόσα χρόνια στο κιόλας, ε. Ε, μα, είδη, μετά. Ε, ε, μου, ωραία όλοι, Μου να από την κυρία που μου ωραία. Μερακλεί. Α, που κάθεσαι. Ε, βέβαια. Μ' με τόσο κάτι. Τι. Ε, και, και, και, κυρία που πήραζε εκεί με το πιδέα, τη το φόρεμα και το ψηλό ήξερε ότι ήταν ιδιοκτήτε ή καταλάβαινε ότι ήταν Όχι, δεν το ήξερα, στην πορεία το έμαθα, μετά το διάλειμμα. Μετά το κατάλαβε έγινε Δεν το κατάλαβα, μου το πανε. Αλλά πια, μαλακιά, γιατί μετά Όχι, χαρά, καλά το πήγε ωραία. Ναι. Όλοι με το Λέγα, τώρα τι παίζει, ρε, παιδε, a gente na patra que não dediquei ilhada na petakton, elas já que são do perimena. Mas que barulho é Eu conheço uma outra maneira de fazer vou cou que é muito mais gostosa. Você quer aprender? Então mostra para mim. η Ελλάδα έχει το καλύτερο σύστημα προληπτικών εκτάσεων σε όλες Bravo! Bravo Πήγαιναν νύχτα πίσω από τον εθνικό κήπο, τον βασιλικό κήπο, και έμπαιναν στη Βουλή και ψήφισαν τα μνημόνια, τα PSI, για να είμαστε σήμερα να υπάρχουμε πρώτον και να έχουμε το καλύτερο σύστημα πρόληψης στην Ευρώπη. Στην ΙΟ, ε, με την απογραφή του 2021 είναι 2.221 κάτοικοι μόνιμοι, όχι 3.000 που είπα Είναι μεγάλο πάντω, είναι καλό αριθμό και έχει πολύ νεολαία, αλλά δεν έχει παιδίατρο, γιατί ένα που υπήρχε 4 χρόνια τώρα. Έφυγε ο άνθρωπο, δεν αντέχει και θα προσπαθήσουν με του άλλου γιατρού που θα είναι εκεί να αντιμετωπίζουν τα θέματα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι κι αλλιώ, γιατί να χωρίζουμε, ο χρόνο είναι αδυσόπιτο, αβυσαλέο. Γιατί να χωρίζουμε του νέου, του μεγάλου, άμα είναι γραφτό έρχεται σε όλου και εκεί θα υπάρχουν οι γιατροί υπόλοιποι που θα κάνουν τα δέοντα. Ένα παράδειγμα χρησιμοποίησα. Και εγώ παραδείγματα χρησιμοποιεί και ο Φλωρίδη, ο Υπουργό Δικαιοσύνη, για το αγαπημένο του θέμα το έγκλημα στα τέμπι. Τώρα θέλουμε να πάμε αυτή. στην ουσία. Την πολιτική ευθύνη δεν είναι. Επειδή αυθύνη, μιλάτε, ο, ο κόσμο την καταλαβαίνει. Θέλω ναι. να μιλήσω με, ένα λαϊκο, με έναν τρόπο να καταλάβει ο κόσμο. Εμεί εκεί πάνω στην Αγγλική, εδώ και 60 χρόνια, ε, που έχει γίνει το τμήμα Θεσσαλονίκη Εύζονη. Αυτό έγινε πριν από 60 χρόνια. Ο κλάδο Θεσσαλονίκη πολύκαστρο έχει γίνει μόνο ένα. Το άλλο κομμάτι του δρόμου είναι απαλατριωμένο από τότε, φραγμένο και περιμένει 60 χρόνια να γίνει. Ναι. Κάθε χρόνο εκεί, Έχουμε νεκρού uh -huh. κάθε χρόνο στο μονοκλάδο. Γιατί έχουμε τρομακτική ε, ε, διέλευση φορτηγών, γιατί είναι όλα τα Βαλκάνια, περνάνε από εκεί uh -huh. και ο κλάδο είναι ο ένα. Εκεί λοιπόν οι Δήμοι, οι πάντε λένε κάντε το δεύτερο κλάδο εδώ και 60 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό τώρα, Ότι επειδή δεν έχει γίνει ο κλάδο ο άλλο ακόμα, όλοι οι υπουργοί μεταφορούν πέρασαν τα τελευταία 50 χρόνια έχουν ευθύνη για του νεκρού. Αν είχαν ενημερωθεί για τα προβλήματα ασφαλεία, έχουν ευθύνη. Άλλε. Τι, τι προφανώ. Αν λένε... παίρνει το χαρτί και δεν ασχολείται. Προφανώ όχι. Σα λέω. Δεν αν έχουν χαρτιά. Αν έρθει ένα χαρτί στις... για προβλήματα δική του τομέα ασφαλεία και ότι θα κινδυνεύσουν ζωέ, δεν θα έχετε ευθύνη. Δείτε λίγο. Εγώ πρέπει να κάνω όσα πρέπει να κάνω. Να στο πω αλλιώ τώρα. Υπάρχει ο βόρειο οδικό άξονα τη Κρήτη, ο ΒΟΑΚ, τον οποίο ζητάνε εδώ και 50 χρόνια, 60 Και εκεί έχουμε νεκρού κάθε τόσο. Λοιπόν, τι σημαίνει ότι επειδή αυτό δεν έχει κατασκευαστεί μέχρι τώρα, όλοι οι υπουργοί μεταφορών έχουν ευθύνη. Ξέρετε τι λέμε τώρα. Ξέρετε τι είναι κακούργεμα. Κακούργεμα σημαίνει δόλο. Σημαίνει δηλαδή γνωρίζω μια κατάσταση και δέχομαι ότι εκεί θα υπάρξουν νεκροί. Αν το ίδιο λέμε, αυτό ακριβώς λέμε, ο Καραμαλής γνώριζε μια κατάσταση, ο Σπίρτζης ε, νωρίτερα, γνώριζε μια κατάσταση, είχαν ενημερωθεί αναλυτικά και επανειλημμένως, με 93 επιστολές, όχι μια και δύο, 93, και δεν έκαναν τίποτα. Γνώριζαν ότι θα έχουμε νεκρούς και έκαναν το ακριβώς αντίθετο. Διασφάλιζε ο Καραμαλής στο τέλος την ασφάλεια. Και έλεγε ντροπή σε όσου αμφισβητούσαν και έκαναν επίκληση σε αυτέ τι επιστολέ που έθεταν οι εργαζόμενοι συνδικαλιστέ θέματα ασφαλεία. Αυτό ακριβώ το ξεκίνησε αλλιώ ο Φλωρίδη, με κάποια παραδείγματα που δεν έχουν καμία απολύτω σχέση. Αλλά όταν ο Υπουργό γνωρίζει και δεν κάνει αυτά που πρέπει, ε, έχει ευθύνη. Δεν χρειάζεται να έχει δόλο. Δηλαδή, ο Καραμαλή προφανώ δεν ξύπνησε ένα πρωί και λέει: θα σκοτώσω 57 ανθρώπου. Αλλά όλα τα άλλα που έκανε ή δεν έκανε είχαν ω αποτέλεσμα να σκοτωθούν 57 άνθρωποι. Το γνώριζε αυτό. Αν είχε κάνει αυτά που έπρεπε, ίσω να μην είχαν σκοτωθεί και δεν θα είχαν σκοτωθεί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα υπήρχαν πολλαπλά συστήματα ασφαλείας Και ακόμη την αυλεψία του, το λάθο του σταθμάρχη, θα το είχαν διορθώσει αυτά τα συστήματα. Γι' αυτό υπάρχουν τα συστήματα, να διορθώνουν τα βίσματα που μπαίνουν σε ακατάλληλε θέσει από το ίδιο πολιτικό σύστημα που κάνει αυτά που κάνει και λέει, αυτά που λέει όπως εδώ ακούσαμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αποστολή! Έλα! Μπορεί να με φέρει σε επαφή με την Ελένη Τη Λουκά. Γιατί τι σκοπού έχει! Είμαι Πασοκατζή, θέλω να έρθω σε επαφή μαζί τη. Να μα εγνωρίσει από κοντά τι Πασοκατζίδε. Μήπω θέλει να κάνετε τον έρωτα να πράξετε κάτι τέτοιο? Ναι, βέβαια. Α, είσαι και <στονίτρ> μέρα κλειστή. Να την αφήσει η κυρία παντρεμένη γυναίκα! Ναι, καλά και δεν θέλει, λέω. Δεν θέλει, λέω. Αλήθεια! Δεν θέλει από σένα. Ερώτησε την, αν θέλει από ένα Πασοκατζή. Καλά. Στείλει φωτογραφία, έχει Tinder? Κάνε Tinder, άμα είναι να τη δείξουν. Να, αυτή εκεί μέσα η όλη μέρα, μην νομίζει στι εφαρμογέ. No, <small> no, <small> Έλα, πω όλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά σε παίρνω, γιατί ακούω την εκπομπή σα συνήθω το απόγευμα. Σήμερα είμαι άρρωστη, οπότε είμαι σπίτι και είπα να σε πάρω live. Καλά, καλή. Άκουσα σήμερα το Θήμιο να μιλάει για την ε, Γάζα. Ευτυχώ, γιατί <laughs> η αρχική μου πρόθεση ήταν να πάρω και να το κράξω. Γιατί πριν από δύο εβδομάδε είχε στείλει ένα ακροατή κάποιο μουσικό κομμάτι που είχε γράψει για την Παλαιστίνη. Και είχε πει ο Θήμιο στο τέλο ότι το κρατάμε το θέμα ψηλά, αλλά έκτοτε δεν είπε τίποτα. Και δεν ξέρω πώ εννοεί αυτό το ότι κρατάτε το θέμα ψηλά. Άι μπορεί δεν είπε τίποτα, κάτι τη και λίγο λέμε. Δηλαδή, διακαθέτει και λίγο μωρέ, Ακούω τι εκπομπέ, Ναι, μέρα. όχι, το θάψαμε το θέμα εμεί. Ε, καλά τώρα. Δηλαδή, Μήπως είπαμε ε, και υπέρ ε, του Ισραήλ. Όχι, όχι, όχι αυτό ας... το πω. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μες. Η περασμένη εβδομάδα είχε εκδηλώσει, α πούμε, για την άκμπα. Δεν είπε τίποτα για τι κορίε, για τι διαμαρτυρίε που, έγινα. που Ο, Καλύτερα να πας στη δουλειά. Δηλαδή, αυτή η αρρώστια σου είσαι για να να βιάσκες να την πεις στη τέτοια σου. Ναι, κοίτα, θα περνά χωρίς να ακούσω τίποτα, κατάλαβες, οπότε... Τέτοια είσαι. Θα λέγα... Ναι, Θα πω <laughs> σοβαρά, σου Εφείλε σου πω. Στα χανιά πότε θα έρθει. Στα χανιά. 14 του Ιούνιου. Πρώτον είχα έρθει, το χειμώνα, δεύτερον θα ξανάρθο 14 Ιουνίου. Δεν γίνεται άλλη μέρα, ρεφίλε. Δεν μπορώ να πω έρχεται και κάτι μου τυχαίνει. Ωραία, θα το πέραξουμε. Δεν είναι μακριά, 13 παίζω ράκλειο. 12. 12 με τίρναβο. Όρεγα μου, 14. Πάλι έχω γάμο, γαμό και δεν μπορώ να λύπω. Έγαμω το. Έχει γάμο πότε, σ 14. Στι 14. Σου έδωσα λύση, 13 ηράκλε, μια οροδρόμο σου είναι και κάτι. Όχι μα μακριά. Αμαζε και... αυτό Μπορεί να προλάβει την παράσταση. Πε βάζει όλα το κίνητο. Σε βάζω κίνδυνο αλήθεια. Ναι. Ο γάμο τι ώρα είναι. 7 ώρα το απόγευμα. Να σου δώσει. Μπορεί να πα μόνο στο μυστήριο άμα θέλει. να βγάλει την υποχρέωση. Τι έκανα σε πάρουμε αλλάξει ημερομηνία. Έπρεπε να με πάρει. Θα το άλλαζα μου είναι για γάμο, Τώρα εγώ τα κάνω αυτά. Μας Δεν μην θα σου κάνω εγώ το χατήρι. Θα μου το κάνει το χατήρι. Ναι. ναι, καλημέρα καλή εβδομάδα. Καλημέρα, πιο τραγούδι σα άρεσε στην Eurovision, το exπσο μακιάτο. Μιομό! Słuchajcie, jakie to to por favor. Słuchajcie, jakie to macie, to o a to macie, a to por favor. Słuchajcie, jakie to macie, a to macie, a to macie, a to macie, a to macie, a to macie, a to to macie, a to macie, a mio amore espresso macchiato macchiato macchiato come macchiato macchiato Εσπρέσο μακιάτο. Για το στεγαστικό πρόβλημα στην Ατική. Πολυκατοί και στην αντική στην αγριλέ, α πούμε εγώ στη λαφέ. Κάνε αγριλέζα. Τι είναι αυτά που είστε! Αγριλέζα στη λεωφόρο καραματι στο Φιδά. Μηδέν έξω ο συμπεριστήρι να σηκώσω μια πολυκατοική. 06, ε, φιλιά. τίποτα, να μην μπορεί να κάνετε. Τι μπορεί να κάνω τίποτα. Μόνο αλλά ανξήσετε στα νότια προάστηκε πιο οφολογικά. Πού και στην Κολωνβία Μάρτισ το 2021. Α, είπα και εγώ θα έχουμε κάποια και σύνδεση μεταξύ των πραγματων. όχι. παλιότερε στην Κολωνβία. Άλλα, καλά κάνεις και τα λες όλα μαζί, καλά κάνεις γιατί τα κατανοούμε Ά, κιόλας, μπράβο, Ά, όχι, όχι, μπράβο Έλα γεια Έχουμε θέματα με το συντελεστή δόμηση την Αγριλέζα και στα νότια προάστια Μας στείλαν μια ανακοίνωση από τον Ταύρο Σα διαβάζω ότι μου έγραψαν οι καθηγητέ. Δύο εκπαιδευτικά σωματεία στον Ταύρο, ένα από την πρωτοβάθμια και ένα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οργανώνουμε με τη στήριξη γονέων εκδήλωση συζήτηση, στην οποία θα μιλήσουν οι Μάγδα Φίσα, δικηγόροι στη Δίκη τη Χρυσή Αυγή, εκπρόσωπο γονέων και εκπρόσωπο εκπαιδευτικών. Σκοπό μα είναι να ανοίξουμε τη συζήτηση στα σχολεία και τι γειτονιέ κατά του ρατσισμού, του ναζισμού, φασιστικών και συμπεριφορών. Φαινόμενο στον Καρέα, την Ηλιούπολη. Είχαμε πριν λίγο καιρό, παρένθεση στη δική μου, ένα, μια επίθεση ομοφοβικού τύπου στην Ηλιούπολη. Συνεχίζω την ανακοίνωση. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στον Ταύρο, όπου αναγράφηκαν ναζιστικά σύμβολα και συνθήματα, καταστράφηκαν συνδικαλιστικέ ανακοινώσει από κάποιου λίγου μαθητές και προπυλακίστηκαν εκπρόσωποι εργαζομένων, δεν μα επιτρέπουν να εφησυχάζουμε. Πολύ περισσότερο απαιτεί την ενεργοποίησή μα όταν είμαστε δίπλα στη νέα γενιά, ω δάσκαλοι και ω γόνοι. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε εδώ και δεν θα επιτρέψουμε το φασιστικό δηλητήριο να πλησιάσει του μαθητέ και τι μαθήτριέ μα. Είναι μεγάλη ανάγκη αυτή όταν ένας ένα ολοένα και εντυνόμενο αυθαρχισμό στα σχολεία επιχειρεί με εκφοβισμό και τρομοκράτηση, με πειθαρχικέ διώξει, με απειλέ απολύσεων και τη θέση σε δυνητική αργία όποιου, όποια, έχει κρίση και μιλάει για όσα γίνονται στο δημόσιο σχολείο σήμερα. Με εκδηλώσει σαν αυτοί λέμε ότι είμαστε εδώ, ενεργοί, ενεργές και ενωμένοι. Καμιά ανοχή στον φασισμό. Οπότε είναι η εκδήλωση τώρα. Είναι αύριο Τετάρτη, 21 Μαΐου, ε, στις 6.30 το απόγευμα, στο Θεατράκι Παλαιού Δημαρχείου Ταύρου, Πυραιός 2.13. Θα μιλήσει Μάγδα Φίσα... Ο Θόδωρο Θεοδωρόπουλο και Χρήση Παπαδοπούλου είναι δικηγόροι στη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Ο Μάνο Αριδάκη, πρώην πρόεδρο τη Ένωση Γονέων Μοσχάτου Ταύρου. Ο Γιάννη Μαρίνη, εκπαιδευτικό μέλο τη εκτελεστική επιτροπή τη ΑΔΕΔΗ. Η πέμπτη Ελμαία Αθήνα το διοργανώνει, ο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Ο Παρθενώνα, με τη στήριξη τη Ένωση Γονέων Μοσχάτου Ταύρου. Αύριο, ε, Τετάρτη, 6,5 ώρα το απόγευμα, στο Θεατράκι Παλαιού Δημαρχείου στον Ταύρο, πυρεό 2.13. Πολύ ενδιαφέρουσα, ε, είναι και η Μαγδαφής, είναι και δικηγόρη. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και ωραίο το πλαίσιο και των καθηγητών. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι καθηγητές, με καθαρή άποψη, ειδικά σε αυτά τα θέματα, καθαρό μέτωπο, χωρίς νεμέν, αλλά... Φτάζαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. μας πάει στη διαφημίσεις, μετά μαγκαζίνομαι με τον Γιώργο Πιέρο, εμεί αύριο τα υπόλοιπα. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Λόγω τη ημέρα, συμφωνώ ότι όλα καλά τα λέτε όσον αφορά με του Παλαιστίνιου και το Ισραήλ και τον πόλεμο που έχουν κάνει. Νομίζω ότι δεν ήταν και καλό να πούμε κάτι και για τη γενοκτονία των ποντίων σήμερα. Τι λέτε. Να πούμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ακούστε όμω το εμπόδιο μέχρι τέλους πριν βιαστείτε να πείτε αυτό που λέτε. Όχι, δεν είπα εγώ ότι δεν θα πει. Α, α. δεν έχει τελειώσει τη δουλειά mm. είναι δυνατόν. Εμένα πιο πολύ μ' αρέσουν αυτοί που μιλούν για τη γενοκτονία τονια τον βονδίον προπροθυπρογός και κατέρρεχε και αδιαφορούν περισσότερος για μια άλλη γενοκτονία που γίνεται σήμερα. Ναι. Οπότε είναι το ουσίμερο. Πόσο μπορεί Α, να ενδιαφέρεται για τη μια γενοκτονία τον δεν ενδιαφέρεται και... για την άλλη γενοκτονία. Έλα, Μόρι, Νουλού, νου, έκτασα τι διαφημίσει. Μην χάσω και την εκπομπή, αν δεν κάνω νου, σηκώνετε καμί... το. Γιατί ήθελε να ακούσει διαφημίσει, Όχι, μα κα ah. σου πούρε, φιλαράκι. Έχω ετοιμάσει εδώ τα τώρα να φτιάξω στα κόκκιτα και τέτοια. Έχω βάλει τώρα το χορταράκι να στραγγίξει. Και περιμένω να πάρω τηλέφωνο ακούγοντα την αγαπημένη με κομπή. Δεν ξέρω, δεν φρένει να του ξέρει. Ναι, αλλά δεν ακούω. Καλά κάνει, τι λέγανε, κέτα, δεν φρένει. Όχι, δεν προλαβαίνω, έχω δουλειά εκείνη την ώρα, δεν, δεν μ' αρέσουνε. Α, ah, σοβαρά. Α, του άκου Κανά την υπέρση, γιατί αυτοί μα και εκεί στο κόκκινο. Κάνει κάτι στάσει και κάτι απεργίε για ποιο λόγο άξονα. Κάναμε μαλακίε, τώρα θέλουν και λεφτά επίτσω είναι πάχα πλήρω του. Αι είναι δυνατόν δουλεύει και δεν και να πληρώνει αυτή την εποχή. Όλοι αυτοί οι κλεκισμένοί των εργαζομένων. Για... Δεν μπορεί να προσφέρει μια φορά δωρεάν, πρέπει να πληρωθεί κιόλα. Αυτά δεν μπορώ. Πού είναι αυτή η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμό, ο αλτρουισμό, α πούμε το δίνω δωρεάν γιατί και δεν γουσάρω τίποτα να πούμε. Δεν θα ζωμάρι. το πατάω μία δίπλα, το πρώτο. Όλα σου γαμίσω ακούγοντα αυτά τα γίνεται να πούμε. Even be <laughs> Τι ωραία να το σερβίρει ότι δικαιολογημένα δηλαδή ότι πήγε αστυνομία εκεί πέρα και σπάγε τραπεζάκια και τέτοιο πλακόν του κόσμου στο ψιλόρμα. Κατρελάτηκα, κάνε σέτα. Και περιμένοντα να ακούσετε την εκπομπή, ακούω αυτά τα γαλιμένα τα αρχιτικά που βάζετε πάλι ρε από την Παλαιστίνη. Πιά, δεν ξέρω και με τραβάω κάτι κατά. Λήψει. Πώ γίνεται ρεφίλε να πούμε, όχι να το ανεχόμαστε που σκοτώνουν τα παιδάκια, που πριν τα σκοτώσουν τα τρομάζουν μέχρι θανάτου ρε φίλε. Στον 21ο αιώνα και ανεχόμαστε να τρομοκρατούν παιδιά ρε μετά να τα σκοτώνε με και να το. Και να δεν είμαστε έξω Να μην έχουμε πείψει στο σπίτι μας ποτέ Γιατί αφορά όλους μας, ρε Τίποτα, στα αρχή μα μας Εγώ θα μετά από αυτό που λέω τώρα Και είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα Θα φτιάξω σπανακόπιτα Και στα αρχή μου, ρε μαλάκα Γιατί η ζωή συνεχίζεται. Τόσο πολύ έχουμε γίνει ένα με τούτερας, αδερφέ Λοιπόν, <ΣΣ> άκου Αύγουσα καταλάβω τραμαλάκα το Παρπαπά, πάλι να μιλάει για μένα που μέχρι και θείαφσε και του λες καλά μαλάκα. Μετά από τόσο καιρό πήρε επειδή δεν είχα ξεχθεί τότε, τον είχα πει για τα δότρια του και πάλι και γυνατήρια κοντάκει. Έπαρμα πάπο! Είπαμε, πήρε σε ένα δόσο δε μαλάκα που βρώμαει το κρότο σου και δεν μπορείς να μιλήσει. Τία ασχολήσει έχω πριν τη μέρα που κονομάω στο αεροδρόμιο. Εγώ κονομό! 1520 ευρώ τη μέρα στο αεροδρόμιο όπως όλη του αεροδρομίου τα παρεία και χαμάριο μιλτάκη. 키ς. Και γαμώ sc... με και εσά το 30%. Τι άλλο θέλει γαμμάλα και ασχολείσαι εμένα, Να σε επιδείξει το κολλό και του κοπρίτε, δεν πειτάω. Τι άλλο θέλει γαμμάλα, ο μπαρμπαμπάπο, και μα αλεί τα αρχίδια. Μην ασχολείσαι, εσύ θέλω να είσαι υπεράνω. Και τα μαλάκια. Είσαι άλλη ποιότητα άνθρωπο. Άκου που τα ανάκη, θα βγάλει την απάντηση, θα μιλήσει τα ίδια, σε γαμώ και εσένα ό,τι ώρα θε. Ναι, καλά, καλά, μην κάνει όρεξη. Έλα να σε πάρω κούρσα όποτε γουστάρι, θέλω για να καταλάβει Τι άντρα πώ είμαι, Με άκουσε, Μαλάκα Ναι, σε άκουσα. Ξέρω τι Μαλάκα είσαι. Λοιπόν, Μαλάκα, βγάλε την απάντηση με σε χαμίζω. θα άμα θέλει να μιλήσουμε, πάρε με τηλέφωνο που δεν θέλει να μιλήσουμε σε ό,τι θέμα πέσει. Και άμα δεν θέλω να μιλήσουμε, αλλά θέλω το άλλο, Το γαμίζει, ναι, εντάξει, το γαμίζει δεν τρέχει τίποτα. Μέσα. Δεν βγάζω την απάντηση και έρχεται. Λοιπόν, κατάλαβα, έλα για. Μετά τα 50, αποφύλω δεν πιάνει. Μένε στο σπίτι, πάρτε το χαμπάρι. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα. ναι! ναι. ναι. ναι. I'm <laughs> sorry.